Πρώτον και κυριότερον, να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τι μάσκε. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μάσκες. Οι μάσκε είναι μόνο για όσοι είναι ασθενεί. Οι μη υπόλοιποι δεν πρέπει, όχι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μα κάνουν κακό δηλαδή. Το μάσκες. είπα και εγώ. Μα κάνουν κακό δηλαδή. Το είπα μάσκα. και εγώ. Έχει Που... βγάλει οδηγία παντού. Αλλά εφόσον γίνει για να μην σφαίρει. Τι τι γίνεται με τι μάσκε. Ε, και τι θα κάνουμε, πηγαίνουμε στο σπερμάκι και θα μα κάνει κακό η μάσκα. Παλιά δήλωση είναι αυτή. Παλιά ήσυχε. Παλιά yeah. πριν ένα μήνα. Άρα μα κάνει καλό τώρα. Τώρα μα κάνει καλό. Εah, πέστε το, βγήκε ε... αρμοδίω να πει κάποιο. Βάλτε όχι. μάσκα, σα κάνει καλό. Αυτό έτσι ακριβώ όπω το δεν το έχουν πει. Το βάλτε μάσκα ή θα μπαίνει η θα μπαινει η σε κάποιου χώρου, αλλά όχι σε άλλου. Ε, ναι, α πούμε, μέσα στην τράπεζα αν είσαι δεν μπορεί να φοράς μάσκα. Αλλά μέσα στο ολοφορείο πρέπει να φορά μάσκα. Ε, Πώ θα σε βλέπει η κάμερα, α ανοίγει η πόρτα τη τράπεζα, δεν σε βλέπει κάμερα με να φορά μάσκα. Το δοκιμάσει με κράνο, το ίδιο. Δεν μπαίνουμε με το κράνο, τη μελιστή. Εγώ έχω μπει με το κράνο. Να κάνει τι. Ανάληψη. <laughs> με, με, με το κράνο. <laughs> <laughs> ναι. Και σου έδωσαν. Εθελοντικά, όποιο θέλει. Είναι ναι. λίγο μπέρδεμα όλα αυτά, έχουν γίνει κάπω. Με έναν τρόπο διευκολύνει του εφαψίες όμω το λεωφορείο το αστικό. Γιατί. Έ ε, φοράει τη μάσκα, δεν το καταλαβαίνει ποιο είναι, φεύγει, τρέχει, κάνει. Έχει κάνει ό,τι είναι να κάνει. Α. Ε, Έλεω, για τη συμπαθία αυτή τάξη των ε... Ε, εφαψιών σε, σε, που σε, κάνουν χρυσο... κολλητήρι. Κάποια Σε στην να κάνουμε. Σε μαγαζί χρυσοχοείο. Μπαίνει με χρυσοχοϊό. τη μάσκα. Θα σου ανοίξει να μπει. Δεν ξέρω αν θα σου ανοίξω. Ταιριάζει όμω με τη μάσκα να ρωτήσει το δεις, στο κόσμημα. Τι βγάζει μέσα. Θέλω δηλαδή να πάρω κάτι. θα πάρω κάτι για το λαιμό. Πάει Έτσι, με μάσκα. Δεν θέματα, πάει με μάσκα. Θέματα. Γιατί το πήρα. Αυτή η β' φάση είναι πολύ μπερδεμένη σε σχέση με την Α που κλείσαν όλα και κάτσαμε σπίτι. Τώρα εδώ που είμαστε. Βγείτε έξω, αλλά τόσο όσο βγείτε. Όχι Μα μετά τι 12 το, το βράδυ. Πριν τι 12. Το πρώτο ήταν απλό σπίτι. Θέματα. Ξέρω ότι θα κάνω σπίτι. Δηλαδή επιτρέπει. θα στο επιτρέπει έξω. Από Δευτέρα θα επιτρέπει να βγει έξω, να περπατήσει κανονικά που και τώρα βγαίνει και περπατάει ο κόσμο και καλά Με χαρτί. Με χαρτί τώρα. Από Δευτέρα θα μπορεί να βγει στον κεντρικό δρόμο τη Ηλιούπολη λόγω τώρα στην Ειρήνη που περπατάνε όλοι και είναι χιλιάδε, εκατοντάδε εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι ταυτόχρονα. Αλλά μετά τι 12 το βράδυ δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Να κολλάει μετά τι 12. Γιατί αυτό είναι, είναι, είναι, λίγο, είναι. παλαβό. στο σπίτι μπορεί να είναι μια οικογένεια. Γίνεται ταυτοπούτα μετά τι 12.00. Είναι ο γιο και ναι, μπορεί να σε κολλήσει. Μια πενταμελή οικογένεια μπορεί να είναι στο σπίτι όλη μέρα μαζί. Στα μάξ δεν μπορούν να μπουν. Ε. Επίση στι συναυλίες που δεν θα γίνουν και παραστάσει φαίνεται όπω είπε ο Πρωθυπουργό ε, κολλάει. Στην εκκλησία, άμα γίνει η λειτουργία σε 20 μέρε, δεν, δεν, κολλάει. Δεν, κολλάει. δεν κολλάει. Είναι άλλο. Είναι άλλο είναι αυτό. Από 17 του μήνα μετά θα ελεγξουν οι εκκλησίε. Νομίζω 17. Α, θα είναι, νομίζω 17. Ναι. Είναι θέμα. Άδεια θα δοθεί. Εγώ θέλω να κάνω παράσταση στη Μητρόπολη. Μπορώ. Στη Μητρόπολη ναι. Εκκλησιαστικό. Θα να το έξοδε. Στην όχι, α πούμε. Μέσα θέλω να κάνω παράσταση. Θε, επιτρέπεται θέατρο. Αυτό λέω. Α, Εκκλησία ωραία. επιτρέπεται. Θέλω πίτσε μπλε στη Μητρόπολη Αθηνών. Καλά, πήγε ένα δεύτερο ναό και σε. Στη Μητρόπολη. Πού να πάει, στη, <laughs> στη <laughs> Στην <laughs> Αγγλικανική. <laughs> θε φιλελίνων εκεί μεριά. Ναι, με βολεύει. Ναι, όλα αυτά είναι Γιατί λίγο καλά. Δεν καταλάβα. θέλω εγώ στη Μητρόπολη. Εάν πα στη Μητρόπολη, ο Νταλάρα που θα πάει. Να πάει δίμερο <laughs> στη Μητρόπολη. Εγώ θα πάω για μια μέρο. Ο Νταλάρα, Παρασκευή. Ο τελευταίο που πήγε σε ναό και έχει γράψει παγκοσμίω είναι ο Μποτσέλη. Αμέσω μετά θε εσύ να πα και ο Γαϊτάνο θέλει να πάει, αλλά δεν πήγε. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Εμεί δεν έχουμε Μποτσέλη. Δεν έχουμε. Δεν ναι, έχουμε, έχουμε αλλά δεν χώρα, δόθηκε ευκαιρία. η αντίστοιχη η Μποτσέλη, η δική μα, είναι σε καρότσε. <laughs> <laughs> σε καρότσε. Δηλαδή το, το αντίστοιχο πολιτιστικό <laughs> δρόμενο <laughs> που έγινε. Δηλαδή, ιταλια Ελλάδα. Στην δρόμο τη φλοενέ είναι η καρότσα τη προ το τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Ο, καλά. Κάθε όχι χώρα αυτά έχουμε το έχουμε. Της. Γι' αυτό είμαστε. Κάθε χώρα και τα δικά τη. Εδώ έχει παίξει στου Ολυμπιακού αγώνε τελεί τη η καρότσα με τα καρπούζια, πούμε. Ωραίο, και το ήταν γύφτο. ωραίο, ήταν ωραίο. Ε, δεν θα παίξει εδώ η πρωτοψάλτη Εντάξει, ήταν μια εικόνα τη καλοκαιρινή Ελλάδα. Γιατί δεν είχε μέσα καρέκλε. Ποιο. Πατάτε. Κάτι πουλάει με την ευκαιρία. Ολοκληρικά άδεια ήταν εμπεισί. Ήτανε για είδες. να εμψυχωθούμε σταμάτα δεν Αν να Αν θα εμψυχωθούμε να εσύ μου δώσει αυτά. και ένα καρπούζι Έτσι δεν εμψυχωθούν να <laughs> μου δώσει μια καρέκια ακόμα. Φράουλες Τι? που λέει και ο Άδωνης Φάτε φράουλες Φράουλες, ας πέραγε φράουλες από μέσα Είναι φτηνές οι φράουλες, έχουν 4 ευρώ Τι έλεγε προχθές είναι φτηνές Λίγο σου έχει πέσει η τιμή Πόσο είχε, 10 Ξέρω εγώ Και είναι θεωρείτε φτηνές 4 ευρώ Αν πέσει κατά το πετρέλαιο, θα ε, Λέξε Φράουλε, πετρέλαιο είναι, πια είναι σαν το νερό. Τι να το κάνει, δεν, θα... δεν το, το παίρνουμε. Τα πετάμε με Μεσο... στο λιωμένο θάλουμε. μπουκαλάκι και το πετάς χτυπ, Σου χτυπάνε την πόρτα και Α, σηλείνε, ας, να, σε μα κοιτάνε, Πετρέλαιο, τι θα το κάνω. Τα έχουμε πάρει τόσο πετρέλαιο, βέβαια. Μάσκε, λοιπόν. αν κάψουμε μάσκε. Μάσκε ή... που έχουν ένα 50 ή μία, ένα 60. Ναι, μια χαρά. Εδώ ένα φαρμακείο απέναντι ε, έχει ένα 60. Υποθέτω θα διατεθούν δωρεάν μάσκες αφού είναι υποχρεωτικέ. Ναι, σε πέρα. κάθε γειτονιά. Δεν, Δεν είναι τίποτα σκιτζίδε, ούτε, ούτε, ούτε το να βοηθήσουν τίποτα δικού του που βγάζουν μάσκες έτσι. Όχι, όχι. όχι, όχι. Δεν ναι, είναι κάτι τέτοιο. Θα γίνουν όλα όπω προβλέπει η λογική. Τις καλέ. Ναι. Όχι τι φθηνιάρε. Λοιπόν, είμαστε στην ε, διχογνωμία που παρουσιάζεται από του ειδικού και του μη ειδικού, και αυτό το μπέρδεμα που δημιουργείται επειδή είναι καινούριο ο ιό, επειδή άλλα λέγαμε πριν ένα μήνα, άλλα λέμε τώρα. Ο κύριο Τσιόδρα, λοιπόν, χθε, στην ενημέρωση που έκανε την απογευματινή, ήταν και δίπλα, είπε για τα μικρά παιδιά. Κύριε Τσιόδρα, ποια ήταν τα επιστημονικά δεδομένα που προκάλεσαν το κλείσιμο των σχολείων, και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα που προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων. Νομίζω ότι τα επιστημονικά δεδομένα προκαλούν το άνοιγμα των σχολείων. Τα είπα ένα, ένα τα μέτρησα κιόλα. <laughs> τα επιστημονικά δεδομένα που οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων ήταν λιγότερα. Ήταν πολύ λιγότερα. Και ήταν δεδομένα που αφορούσαν όχι τον νεοκορονοϊό, αλλά τη γρήπη. Αλλά τη γρίπη, Και γινόντουσαν εκτιμήσει και προεκτάσει των εκτιμήσεων με τα δεδομένα τη γρήπη. Έχει εντωμεταξύ και ένα ύφο ο Τσιόδρα. Μιλάει πάντα με αυτό το σοβαρό ύφο και ό,τι λέει είναι πολύ πιστικός Είπε τώρα εδώ χτε ότι λόγω γρήπη κλείσαν τα σχολεία. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν μα είχαν πει τότε λόγω γρήπη, λόγω κοροϊνού. Λόγω κοροϊνού, ναι. Γιατί, ναι. Για, για, γιατί γρήπη κλείνουν σχολεία από πότε. Α, μα είναι εξαπλωμένη πολύ. Που Υπάρχει τότε όμω ήταν λέει, τα παιδιά, σύμφωνα με τα τότε δεδομένα. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, απλά επειδή είναι αντιφατικά όλα αυτά. Επειδή η έρευνα τη ήταν στο χ βαθμό τότε, τώρα έχει προχωρήσει. Τότε λοιπόν λέγανε τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό. Τώρα όχι. Γι' αυτό και ανοίγουν και τα σχολεία. Αλλά ποια παιδιά, τα κάτω των 10, τα άνω των 10 και πάνε κάτι. Οι τέλη Λυκείου, ποιο είναι, α πούμε, πιο επικίνδυνο. Παλαβίδια χρωστά. Αυτά που μη... καπνίζουν στο Λυκείο πίσω από το και Δεν ξέρω αυτά. Ξέρει, ξέρει. Αυτέ οι ομάδε, άμα το κάνουν από 16 χρονών. Ε, θα το κάνουν. Δεν το το το ξέρω, κάπως. το κάνουν, αλλά κάνουν τη βλακία. Αλλά να ότι κάνουν και βλακία. Α ακουστεί στον αέρα. Το δεν κόψει τον Αλλά α ακουστεί ότι. τον ο κύριος λοιπόν είπε εδώ ότι κλείσανε για τα ε, λόγω γρήπης. Τα σχολεία δεν το ξέραμε, το μάθαμε χτες. Και είπε μετά και κάτι άλλο. Μάλλον είπε και ξύπε κάτι άλλο. Έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα δεδομένα για το αν τα παιδιά είναι ή δεν είναι ευπαθή ομάδα. Και τότε είχαμε δεδομένα πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Άρα ναι, τα σχολεία δεν τα κλείσαμε. Τα, τα σχολεία εισηγηθήκαμε να κλείσουν. Ωστε να υπάρχει μια περιορισμένη διασπορά τη νόσου σε αυτή την αρχική φάση. Δεν τα κλείσαμε, αλλά εισηγηθήκαμε να κλείσουν. Και τι, και ποιο πήρε την αποφάση. Τελικά τελικά. Πάντως κλείσανε. Θέλω να πω ότι δεν τα έκλεισε το Υπουργείο Υγεία, αλλά αποφάσισε το Υπουργείο Υγεία να τα κλείσει με γνωμοδότηση τη Επιτροπή που είναι υπό τον Υπουργό Υγεία κτλ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το μπαίνω-βγαίνω εδώ που ακούσαμε, το ήξη-αφήξη, το θετικό-αρνητικό, το μαύρο-άσπρο. Έρχεται και ένα άλλο φίλο τη εκπομπή να προσθεθεί. Εγώ μπαίνω στο γραφείο μου το πρωί. Βγαίνω αργά το απόγευμα, καμιά φορά και αργά το βράδυ. Μπράβο! Από την ώρα που μπαίνω μέχρι την ώρα που βγαίνω, το πώ περνάει η ώρα πραγματικά δεν το συνοποιεί. Έχουν κάποιε τιμέ που νομίζω ότι έχουν περάσει 5 λεπτά ή έχουν περάσει 5 ώρε. Αυτό είναι δράμα. Ζει το δράμα του κι αυτό. Είναι πόσο. δράμα αυτό. Μεγαλύτερο δράμα βέβαια είναι το χαρακτήριο φίλο τη εκπομπή. Αλλά έστω. Τη συνεργά τη. Με την έννοια που τον παίζουμε Με... κάθε τόσο. Με... Τον παίζουμε κάθε τόσο είναι η αλήθεια. <laughs> κάθε μέρα θα έλεγα. Τον κάθε παίζουμε μέρα, κάθε μέρα. Το, μέρα. το λέω να ακουστεί καθαρά, ναι, τον παίζουμε ναι. κάθε μέρα. Ναι, ναι. Τον Άδωνη. Τον Με... Να... Με πάυση <laughs> θέλει <laughs> αυτό. <laughs> Με πάυση Οπότε... Τον έχουμε ματώσει. Ε, όχι, τον Άδωνη. Το μικρόφωνο προ. Τι να το κάνει. Ναι, μιλάω. Έπαιζα τον Άδωνη, συγγνώμη. Μπορεί να αλλάξουμε κάποιε πράξει. Θα παίξει καμιά Με έχει φάει ο Άδωνη. Εμείς εδώ παίζουμε άδωνοι συνεχώς. Συνεχώς, πάμε. συνεχώς. Και τώρα Έχουμε αυτό... μας πει τείχους με άδωνοι. Ναι, και, ε, και τώρα α, ακούσαμε εδώ να λέει ότι μπαίνει βγαίνει στο γραφείο, και αυτό στο ίξ αφήξει που λέγαμε πριν, και ότι ζει ένα δράμα γιατί τα πέντε λεπτά τα θεωρεί πέντε ώρες ή τις πέντε ώρες τις θεωρεί πέντε λεπτά. Αυτό το να χάνει τον χρόνο είναι κλινικό σύμπτωμα. Δεν είναι... Τα σκυλιά δεν ξέρουν, δεν, έχουν, δεν έχουν αίσθηση έχουν του χρόνου. Έχουν στη σάρα του χρόνου. Του δε χρόνου σκυλιά. δεν έχουν αίσθηση. Καλά, ναι. Άμα λείψει μισή ώρα, κάθε μια μισή δεν καταλαβαίνει. Γιατί 7 παρά 10 ξυπνάνε κάθε πρωί. <laughs> ξέρουν πολιτεία, δεν, δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Ε, βάλτο με στο 24ωρο, είναι ρολόι κανονικό. Ναι. Τέλο πάντων, έχει ένα ωραίο Ισταντανέτερο στη Βουλή. Ναι. Ε, αυτό με το plexiglass μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Μιλάει η με ένα ναι. Τη βάφτιση. Τη βάφτιση αυτό το α πούμε, το ταγεράκι. Τις μπάρπ. Για να καταλάβετε, τη Έχει το μαλί ξανθό. Είναι και πίσω από το plexiglass και λε, είναι του κουτιού έτοιμη αυτή για αγορά για να το πα στο βαφτιστήρι. Λείπει μια λαμπάδα από πίσω, όπω το βλέπω. Αν είχαμε τηλεοπτική ελληνοφρένα. Το Το έχουμε κάνει. Με Όχι, λαμπάδα αυτή το πάνω το Yeah. Πάνω και από πίσω αυτό είναι το κούτι έτοιμο. Mm. Το κακό με αυτό το πλέξι που έχουν στη Βουλή τώρα που μιλάνε είναι ότι να πετάξει από κάτω μια ντομάτα κάτι, δεν πάει στον πολιτικό. κάτι δεν ήθελε να πετάξει ντομάτα. Α, αν ήθελε κάτι. Τόσα κάποιος. χρόνια δεν είχε πετάξει κανεί πάντως. Όχι, ότι δεν, δεν ήθελε δεν ήθελε. Επίση, δεν θα έπρεπε να έχει αυτό μπροστά για... δεν ξέρει τι μπορεί να τύχει έναν Ναι, Μην μια βροχή. Μην πιά, όχι, μην πια ντομάτα. <laughs> ε, δεν θέλει κανεί να ρίξει Μην πουτσουλήσει μέσα κάνω δεν, ξέρω, υπάρχουν δεν υπάρχουν τέτοια. Πουλιά έχει κατρίπε πάνω δευτερό. Ε, τα φτιάξαν, Μπορεί μην. να μπει μέσα έκανα για μέρα. να αυτά στον Όλα τα Δεν Clis, το πάμε Αφού τόσο πολύ δεν είχαμε τι να κάνουμε που αράξαμε και στο σπίτι δυο μήνε. Ναι. Και τώρα θα βγαίνουμε, αλλά πώ θα βγαίνουμε. Θα κοπεί ο Παπαδόπουλο. Ποιο Παπαδόπουλο? Ο, ο, ο ε, Τι ε, Δεν ε, ισχύει το μένουμε σπίτι. Έρχεται δεύτερη καμπάλα που θα στοιχήσει περισσότερα εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα είναι ο σπίρος, και θα στοιχήσει και σε περισσότερο το σπίτι. μένουμε ασφαλή. Ναι. Μέχρι τώρα το μένουμε σπίτι, στοιχήσει 11 εκατομμύρια νομίζω. Το μένουμε χωρί σπίτι. Μένουμε, είδα λίγο τώρα παράταση παράταση τρει μήνε. Μέσα όλα αυτά αν είχε και εξώσει θα ήταν ένα θέμα. Οπότε ενώ αν έχει τρει μήνε δεν είναι θέμα γιατί είναι καλοκαίρι, σου λέει απλώ την αρρύδο στην παραλία. Δεν είναι θέμα, αλλά τώρα μέσα στην καραντίνα να. Θα φανούν κακέ οι τράπεζε, ότι είναι πολύ βιαστικέ και θέλουν να βγάλουν του ανθρώπου έξω από το σπίτι, ενώ πρέπει να μείνουν μέσα στο σπίτι. Και ενώ είναι καλέ. Και, και, και ενώ δεν περνάνε καλά και δεν έχουν την τι ακάνα, θα να κάνουν. Και να Από αυτέ τι κολο. μεταφορέ χρημάτων τράπεζες σε τράπεζα πριν τρία ευρώ. Από ε, αυτά θα ζήσουν. Μεταφιλεύτε να γίνουν. Τι θα γίνει, κι άλλο. Δεν θα του τα κόψουμε. Είχαμε μείνει στον Άδεν. Πάλι. Ο οποίο ναι. Ε, δέχτηκε ένα ερώτημα και ξεκίνησε να απαντάει με αυτόν τον τρόπο ότι τα 5 λεπτά φαίνονται 5 ώρες το ερώτημα είναι αν θα, ώρα θα κάνετε, αν τελειώστε. Α, όχι, Α. αν θα πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο έχουμε να λύσουμε χιλιάδες προβλήματα ε. προβλήματα που δεν είχαμε φανταστεί ότι υπάρχουν mm. για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώ δεκάδες αποφάσεις ε, έχουμε εκδώσει εκατοντάδες Κύριε κυρίες, Υπουργέ, θα... είστε ας... κορυφαίο Υπουργό τη Κυβέρνηση. Υπουργέ Έχουμε φτιάξει Κοινέ Υπουργή, έχουμε, πάει σε έραση, έχουμε, άδειες, Μήπως, έχουμε λοιπόν, πάει φτιάξει σε πλατφόρμε, έχουμε επιταχύνει άδειε. Μήπω λοιπόν θέλετε να τα. Πράγματα, έχουμε βάλει κανόνε. Τώρα λέτε, τώρα λέτε την ώρα που κάνουμε όλα αυτά να σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε εκλογέ. Είδε πω φορτώνει όταν πάει να το διακόψει πάνω κλασικό. Φορτώνει, είναι ναι, ο γνωστό άδον. Το που... πιο θλιβερό απ' όλα. Είναι ναι, ότι λέμε κάποιο, ένα Παπαδόπουλο τώρα, λέει τον Άδων, είστε ο κορυφαίο υπουργό κυβέρνηση. Εκεί φτάσαμε. Αν ο Άδων κορυφαίος υπουργός. Ναι. είναι κορυφαίο υπουργό. Αυτή είναι η κατάρτιση. Από εκεί ξεκινά και μετά παίζουμε τι μέτρα και πώ. Τίποτα, να κολλήσουμε όλοι. Γλίψτε τα πεζοδρόμια, γλίψτε τα πόμολα, όλα στα λεωφορεία. Σα θυμίζω ότι ήταν βουλευτή πριν λίγο καιρό η μεγαλοοικονόμου. Η αυλωνή του. Ε, δεν μιλάω για κεφάλαια πολιτικά. Α, Μιλάω για και τα τσιγκότα του καραγκιόδη που πουλάνε ένα νογειλεύει <laughs> ναι, και κορυδεύουν τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Προσφέρει και όλα και θα ξεκινήσουν και τα έργα στο ελληνικό σύντομα. Όχι γιατί δεν είναι αντίστοιχο και ο Βεολόπουλο. Θα γίνει. ίδιο επίπεδο είναι. Θα γίνει, σιγά σιγά, μην βιάζει. Όλα θα γίνουν. Δεν μπορώ, πιάσω. Ε, στη Βουλή πριν λίγο μίλησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Εμεί λοιπόν ω χώρα ξοδέψαμε πολλά χρήματα, πετύχαμε όμω πλέξη είναι μία από τι τοποθετήσει του Κυριάκου Μητσοτάνη. είναι λίγο. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παντού που πα έχει flexing glass. Κοίταξε, εμεί που δουλεύουμε στο ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα είχαμε είμαστε σε δωμάτια που έχουν γύρω-γύρω τζάμια. Ναι. Είμαστε μαθημένοι ναι, με ένα τζάμιο. Ναι, αλλά με παρέα δε. δεν ήμασταν μόνοι μα. Ε, δεν ήμασταν ε, ε, Τώρα θα, θα έχουμε, έχουμε πας και ένα φούρνο φύρνος. και γέγεται. Μιλά τώρα, εσύ, στο δίπλα μικρόφωνο. Με φθήνει προ τα δω, γιατί εγώ να πάω τόσο. Ένα βάλει ένα flexing glass ανάμεσά μα, ανάμεστον ιδρυοφορείο θα αγόρατα. Τα πτήσια σου πάνω μου. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Όχι παντού. Ε, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μόνο στο φαρμακείο. <laughs> Ωραία, να βάλουμε εδώ πλέξικλάς. <laughs> είχα οχιλώσουμε. σε μια ειστερικιά χθες ένα φαρμακείο, <laughs> είχε τον πλέξικλάς μπροστά και μου λέει ε, πιο πίσω κύριε» <laughs> «Μα έχεις Τι θα μόλις, πού θα πάω πίσω» Το μακρύ χέρι του συστήματο, θα έχω να μου δώσει Και πως θα συνονοηθούμε, δεν θα άκουγε μετά. τις φώναζε, δεν άκουγε. Δεν άκουγε. Και το πλεξί πλάθα από πίσω κάνει μόνοση αυτό. Πώ δεν έβαλε και κουρτίνα, μην ενοχλώ. μην περνάτε Το έχει ανοιχτό το μαγαζί μου. Το έχει ανοιχτό. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. λοιπόν. Θυμάσαι ένα με το που αυτό που που σταμάταγε το αυτοκίνητο φτιάρι. και σου έβαζε το φτιάρι με το αυτό, τα τσιγάρα με το φτιάρι το με Μετά ήσαν τα Mc Donald's που το εφάρμοσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Έχει φτιάρις το Mc Donald's. Όχι. Παίρνεις το μπέργκερ. Δεν <laughs> είναι, είναι ωραίο να πάσεις ένα το... με φτιάρι. Ε, εντάξει, το αυτά... ίδιο μπορεί να έχει θάψει, ας πούμε και έναν υπάλληλο πριν. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τα Mc Donald's. <laughs> τα Mc Donald's. Πάμε να μην έκανε καλά, να μην λέμε, καλά. Έκα ναι, το take away. Ναι, αυτό ακριβώ. Θέλει λοιπόν, ο Μακδόναλτ συγκεκριμένο. Όπως... Ναι, ρε παιδί μου, επειδή στην πορεία ε, το φτιάξαν πολλέ εταιρείε, να παίρνει αλλά κυρίω αυτή η εταιρεία τώρα. Πώ χάσαμε στο φτιάρι. Α, το φαρμακοποιού. Ναι. Έτσι <laughs> και η φόφη. <laughs> Η φόφη δεν μπορεί να δίνει φάρμακα εκεί που είναι. Τι να δίνει, δεν Έκει, είναι. Εκεί έχει το πλεξικλάσματο, στο φαρμακείο δεν θυμίζει. Κάνει γόνιμε προτάσει τώρα. Να δίνει τσουρέκια. Να κάνει ναι γόνιμε προτάσει. Ε, να έχει ένα παραθυράκι από κάτω να δίνει τσουρέκια και παχαλή να κομπονιέρε. Μπομπονιέρε στα ε, Θα δούμε. Ο κυριάκος. Ο σας, κύριε <laughs> Ο κυριάκος ο μινσοτάκης χτές λοιπόν είχε ένα υπουργικό συμβούλιο με τι Βάλε μεγά, βάλε. Έχει τα άκη το Βισωσε πάζε πρόγραμμο. Αυτό που έχουν σεθάψει τα κανάλια όλους τους ε, καλλιτέχνες. Μόλι του πάρει τηλέφωνο, αμέσω θα ανταποκριθούν να βγουν να πούνε τραγουδάνε και μόνοι του ανεβαίνουν. Σαν τάλι και κάνουν διάφορα, του έχει λύσει πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο. Θα βάλουμε αυτού που ανεβαίνουν τι λίκε όμω με του καλλιτέχνε. Εντάξει τώρα, πρωτοψάτι τι είναι έλεγ. Α, εντάξει. Έχει πει και τραγούδια. Έχει μέσα και λέω, δεν τραγούδια. Πει τραγούδια. Η ζήλια σε η δικιά σα. Έσκα γιατί είχαμε μια <laughs> ιδέα και πίκη μα την πρόλαβε η άλλη. Θα ανέβαινε στην καρότσα. Εμεί θα πέραμε και καταφράγκο και πήγε πρωτοψάλτη, <laughs> τσάμπα. Τι φράγκο θα έπαιρνε. Κάτι, είχαμε συμφωνήσει, λεφτά ναι. Από τα μπαλκόνια. Πιάσαμε και είχαμε... τη δήλωση Λοιπόν. Ναι. Και, το και πε του. Κόστα. <σχεστά> λοιπόν. Έχω μια ιδέα. Ε, τριαξονικό, εγώ. Τύπηγε αυτή, την είδα σε κάτι φτωχονταλίκι. Ναι, ναι, ναι, τίποτα δεν ήταν αυτό. Τι αυτά, με ούτε έχει oh, να κάνει ω μια Θα με φορτικό κανονικά. Τριαξονικό, Με το άλλο, γύρω-γύρω. Την θα κάνει γύρω-γύρω, και να κάνω πάνω στο Όσο τρέχω εγώ, θα τραγουδάω. Θα κάνω στον μποτί και εγώ, το χάμστερ, ναι. να την κρατάω σε εγρήγορση, να γίνεται μέσα και το σκυρόδεμα. Να όλα αυτά, Να, να, να πάω ρίξουμε και πάνω κάτω. Να πάω ρίξουμε και πάνω κάτω. Να πάω να ρίξουμε και και υποδόριο μήνυμα ενέργεια. Άλλα μήνυματα. Περνάμε τώρα από την ναι, ναι. τέχνη, δέκα μηνύματα ταυτόχρονα. Έτσι. Και θα τραγουδά στο μη την κατηγοράσει, Μπετανιάρα σου δίνει για να φά. Και η μουσική το ίδιο. Θα τρέχουνε μαζί, θα παίζει ο άλλο κυθάρα, θα έχει πάνω και τα πλήκτα. Θα έχει τα γκάζια. Πάρ τον τηλέφω να του πει την ιδέα. Μην χαθεί είναι πολύ ωραία Δεν ιδέα ακούει το αυτό. ραδιόφωνο. Δεν νομίζω να ακούει το ραδιόφωνο γιατί εκεί και να δή μου. Δεν είπατε ακούσει όλα. Κυριάκο μιτσοτάξε, εκεί είχαμε μέσα. Είναι κιράκο Ναι. Ε, μια αύριο μια κυριάκο. Κρυοζέ, κριοζέ. Βγάλ τον αυτό τον Κυριάκο, θα βάλουμε το επόμε... τον επόμενο κυριά. Ο επόμενο Κυριάκανο λογοκρισία. Θα το παίξουμε αύριο τη Χριστό Πρωθυπουργό. Ναι, θα ακούσουμε πάλι πριν λίγο στη Βουλή. Μια σειρά από έκτακτα μέτρα προσθέθηκαν ευτυχώ στη φαρέτρα τη χώρα. ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνονται τις δαπάνες του κράτους και να απλώσουμε πλεξιγλάς σε όλους όσοι πλήττονται από την κρίση. Θα μας Τι, θα Τι είναι αυτό που είναι να μας ντύσει, σωστά με θα Λε, τέτοιο, πόσο μου δίνει για 350 ευρώ μου δίνει. Δεν ξέρω. Ε, να, να βγαίνω εκεί θύσεις. να, να αγοράσω και να Χοντρίπλεξη που λέμε. Έτσι πει ένα αστείο πέμπτη για να ζεσταθούμε έτσι λίγο. Πολύ ωραίο αστείο. Εντάξει. Άμα θες να πλέξει, κλασ. πλέκεις. Θέληση να υπάρχει. Αυτό που είπε είναι αυτό που είπε ο Πέτρο Κόκαλη που βγήκε. Ο όχι, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι σαφέ ότι τουλάχιστον σε όσου παρακολουθούν τι επιστημονικέ μελέτε τελευταία χρόνια, και μπα συνδόνου παρακολουθούν Netflix. Και μπα συνδόνου παρακολουθούν Netflix που έχει πριν από έξι μήνες βγάλει μια μεγάλη σειρά για την πανδημία, mm. να καταλάβουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε θα δημιουργήσει μεγάλα, μεγάλες απειλές για την ανθρώπινη ζωή και για τη δημοκρατία. Ιδές. Netflix. Α. Είπε ο Κόκαλης εδώ ότι ε, αν βλέπαμε το Netflix πριν έξι μήνες και βγάλει μια σειρά την πανδημία, για την πανδημία, δεν την έχω δει, δεν ναι. Ξέρω. Ναι. Ε, θα ξέραμε περίπου τι θα γίνει. Α, αντίστοιχα κάποιο μπορεί να δει και εγώ το, την Ελτατική ναι. να μάθει να χειρουργεί κιόλα. <laughs> γιατί όχι. Δείτε, ταινίες. Είναι απλά τα πράγματα. Τα έχουν το Hollywood. Ναι. Τα έχει πει όλα αυτά. Ναι, τα, όχι, τα έχει όχι. πει. Εμείς δεν ακούγαμε. Γι' αυτό τι πατήσαμε τώρα. Ναι, ναι. Οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτό του Πέτρου Κόκαλη και γιατί θα μείνουμε και άλλο. Ναι, θα μείνουμε και άλλο. Είναι ωραία επιχείρημα αυτό με το Netflix. Και βάσει η δόση όσους παρακολουθούν Netflix. Και μπας σε δόσους Netflix που έχει πριν από 6 μήνες βγάλει una μεγάλη σειρά για την πανδημία. τα <aussi clouds> <między electromagnetic wing pronouns> <Σιου> Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Οπότε χθε, επιστρέφοντα από την Πάτρα, είδα ένα μισό επεισόδιο από το Casa de Papel». <Σιου> Και Μένουμε ασφαλείς Μαύρα κοράκια με λίθια γαμψά Εγώ σας τα είπα και μήπτο τα μου. Και ο Παπαδόπουλος όλα αυτά Όλοι μαζί Netflix, λοιπόν Ναι Και εδώ το ανακάλυψε και ο πρωθυπουργός της χώρας Ναι, αλλά έβλεπα κάζονται παπέλ Σειρά με ληστείες, δεν είδε κάτι για την πανδημία να ξέρουμε Πώς θα κάνει λιστίες, έμαθε Δεν είχε δει τι, ναι εντάξει Πού να φανταστεί. Δεν το περίμενε, κανεί δεν το περίμενε. Μιλάει ο κουτσούμπα τώρα στη Βουλή. Ε, τότε να. Ε, <laughs> ναι, πίσω στο plexiglass. Πίσω δεν το θα το ήταν ωραίο τώρα, έτσι λέμε. Ιδέε. Ναι. Αν έχει γύρω του το γύρω, έτσι όπω το βλέπεις όρτιο στο plexiglass, να έχει γαρύφαλα γύρω-γύρω, δεν θα, θα ήταν σαν τον ταριχευμένο Λένιν. <laughs> δεν θα ήταν. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν είχε. Πλέξη γκλάζ δεν, δεν είχε, αλλά θέλω να πω που είναι σαν δώρο. Σαν κουτί είναι ο Όλοι είναι σαν κουτί. Αν είχε μια διαγόνια κορδέλα. Πάρε ένα κουτσούμπα σπίτι σου. Δίνεις ιδέες. Δίνω ιδέε. Σαν σοκολατάκια, να τον κουτσούμπα σοκολατάκια. <laughs> και να έχει γύρω γύρω πολλούς κουτσουμπες γύρω γύρω. Έχει και τσίπρα πριν. Που να έχουν μέσα κυριάκο. και δωράκι, γιατί έχει κοιλιά αυτός. <laughs> να έχει μέσα <laughs> και δωράκι, πως είναι το, το κίντερ. Ιδέες δίνεις. Σφυροδρεπανάκια. Δίνεις το ανοίγει και να έχει σφυροδρεπανάκια, φτιάχνει το μόνο σου. Ναι, να και το Να το κάνει τι. <laughs> Να το βάλει ένα φλεμπιπτή, δεν το κάνει. Να το κάνει τι το κάνεις, να... το το κάνεις τι, μετά. τι κάνουμε το σφυρί και το ρεπάνη. Το ε, σφυρί για πρώτε φορά. <laughs> το δρεπάει συγκεκριμένα πράγματα. Ασχετικά <laughs> με πράγματα. το σφυρί και το δρεπάει. Με σύνθεση του κουτί. Δεν είναι μπιμπελό διακοσμητικά. Λοιπόν. Ε, να Ο βάλουμε... κουτσούμπα είναι σαν μπιμπελό έτσι, όπω το βλέπω πάντω. Ε, όλοι πίσω από αυτό. Γιατί σε κάποια στιγμή αυτό αντιφεγγίζει. Όπω τον βλέπει είναι να το βάλει πάνω από το τζάκι. Ναι. Μιλάνε όμω, οπότε δεν ισχύουν όλα αυτά που Μιλάνε. <χει> <χει> μιλάει. Γιατί δεν έχει κούκλε που μιλάνε. <χει> Πε μεση. Του πατά στο πόδι του κουτσούμπα και μιλάει. <χει> ευρωατλαντισμό. <χει> Λυκοσυμμαχία. Ενδοαστική και ενδοταξική ανταγωνισμή. Ωραία. Και λέει τέτοιε δύσκολε λέξει. Ναι, και δεν έχει Πολύ δύσκολε. Πε ευρωατλαντισμό ταυτόχρονα ε, <χει> τρει φορέ με αέρα. Γιατί τρεις σκέψη, να πει τρει φορέ. Ε, γιατί γι' αυτό είναι δύσκολο. Ε, ωραία. Αντί να πει ευρωατλαντισμό, λε μα σε χώρε, λε νεκροί. Μα άμα είδα μακιελιό, θα συνεννόμαστε. Μα να λέξει που δεν συνεννόμαστε. Υπάρχουν και άλλε λέξει που μπορούν να περιγράψουν τον ευρωατλαντισμό που σε κουράζει τόσο πολύ και σε αγχώνει. Ωραία εικόνα ήταν ο Τέρχο το πριν Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο που του κάνανε με το θερμόμετρο να δουν πόσο έχει. Έχει ιερά σύνοδο και μπαίνοντα μέσα όλοι θερμομετρούνται. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο να έχει ένα barcode, να ξέρει αντίστοιχα. Αυτά τα λέει ο Μπιλ καθένας... και εδώ τράγκα το πρωί τα αυτά. Γι' λοιπόν... αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Επίσης, <laughs> βλέπουμε στη Βουλή βλέπουμε γκλάς. Πού άλλο θα πάει, θέλουμε να τον Αρχιεπίσκοπο. Τι του το σατανά είναι αυτά. Ε, Τι θα γίνει, θα, θέλω να κάνω βάφτιση. Ωραία. Ναι. Θα έχει πλέξι γκλάς στην Κολυμπή, θα το πετάει από πάνω, να κάνει βουχιά το μωρό. <laughs> θα έχει και βατήρα. Να μην μπορεί να κουμπίσει η νομή, mm. θα βάλει λάδι με το γάμπι. Πώ θα βάλει λάδι. Αυτό θα είναι λάδι. ένα θέμα. Και θα, θα καθένα και θα κάνει από μακριά. Το γλέντι, η φωτογραφία πώ θα, θα, θα γίνει. Θα μου πιάσει εμένα παπά το μωρό. Η φωτογραφία του γάμπου που είναι όλοι πεθερικά συγγενεί. Πού θα Που θα αναπτυχθούν όλοι αυτοί. Ό, θα αναπτυχθούν. Τι Ότι η παραλίε τη Θεσσαλονίκη δεν φτάνει να βάλει. Μετρό, ναι. Μετρό. αυτό τον τηλεφακό που βάλαν στη παραλίε τη Θεσσαλονίκη και θα είμαστε όλοι μακριά. Τα άλμπουμ, δηλαδή, το παιδί τη βάφτιση. Θα μου γελάσετε, γελάω. Αντιφεγγίζει, δεν το βλέπετε. Θα είναι ένα-δύο μέτρα οι καλεσμένοι και θα ρωτάνε σε 20-30 χρόνια γιατί, γιατί ήταν έτσι οι καλεσμένοι. Είχαν ψώρα, δεν ήθελε ο ένα να κουμπίσει τον άλλον. Γιατί σακωμένοι. έχουμε τόσο μεγάλο άλμπουμ, <laughs> θα λένε. <laughs> <laughs> γιατί δεν έχω ράφι να βάλω αυτό το άλμπουμ, τώρα τα έχουμε μικρά. Είναι τεράστιο. <laughs> ναι. Τώρα είναι αλλιώ. Θα τραβάς πανόραμα ε, τις φωτογραφίες. Πανόραμικές και θα μικές. τους κολλάς μετά με μοντάζ. Ναι. Θα του βγάλει χωριστά τώρα έναν έναν και θα του βάλει μετά με φωτομοντάζ όλους μαζί. Ότι ήταν αγκαλιασμένοι. Το γάμο. γάμο, θες να πατήσεις το πόδι. Να Δεν πατιέται το, Δεν το πόδι. <laughs> <laughs> πόδι, είναι μακριά ο άλλος. Εκτός να πάρεις φτιάρι. <laughs> ή selfie stick, να το, κα, μαγκούρα, κάτι. Με απόσταση με έναν Κυριάκο φτιάρι, θα πάμε στη... ναι, το φτιάρι ε... το προηγούμενο του ναι, Περιάρι <laughs> ναι, ε, έναν Κυριάκο τελευταίο έχουμε που πάμε και στις διαφημίσεις στο διάστημα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των τελευταίων δύο μηνών η κυβέρνηση έκανε μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή προστάτεψε την υγεία τη ζωή των πολιτών υποτάσσοντας σε αυτόν τον σκοπό τον υπέρτατο σκοπό τον οικονομικό της σχεδιασμό. Προκειμένου καταρχάς να υπερασπιστούμε το απαραίτητο το όμως λαφρός ενοχρητικό Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το απαραίτητο το όμως ελαφρός, ενοχρητικό που έχει φαγωθεί, το ευχαρίστησε γιατί το όχι, έχει μπροστά ναι. του, το ήταν στα 30% από το του πρόσωπό του και λέει ευχαριστώ το πλεξιγκλάς Ευγενικός. Είδες η αστική ευγένεια δεν είναι ευγενικός ναι, ναι, ναι. εργάτης συνηθισμένο ευγενικός, είναι η αστική ευγένεια ούτε ο Κουτσούμπας ευχαρίστησε το πλεξιγκλάς ούτε ο Τσίπρας την ευχαριστήσε Έχει αστική ευγένεια ο Κουτσούμπας. Όχι βέβαια έχει εργατική ευγένεια όμω. Όχι μα... ούτε ούτε με εργατική ευγένεια ούτε το δεν το δεν κάνεις ούτε φόφη. Ούτε, ούτε, φόφι ούτε με σοσιαλιστική ευγένεια. Τίποτα κάτι. κάνεις, Μόνο ο Κυριάκος με την αστική ευγένεια ευχαρίστησε το πλέξι ε, Γιατί ήταν face to face. Με το, το πλέξι, με το πλέξι, πλέξι ο Κυριάκο. Όταν μιλούσε νωρίτερα. Αυτό το πλέξι με είναι μια γυναίκα η πριν, και αυτά, Και Μπορεί. <laughs> και να βγει μετά ο κουτσούμπας με χιλάκια. <laughs> Όλα μπορεί να ψάξει με το flexing glass. Μ' αρέσει πάρα πολύ. <laughs> ε, ναι, ωραίο είναι, το έχουμε ξαναδεί. είχα να αυτή για τα εκεί. μυστήρια καθόλου. Τι θα γίνει. Ωραία, θα γίνει λειτουργία. Γαμοβαυτήσια θα γίνουνε. Τι θα γίνεται Τα κανονίσματα, τι είπε, θα γίνουνε. Ναι, θα γίνονται. Ή από θα γίνουνε. Θα ανοίξουν, ανοίξουν πηγε λειτουργίε και τα λοιπά. Με συγκεκριμένε εταιρείε. Πόσο κόσμο μπορεί να φτιάξει. Θα το δούμε τώρα αυτό. Όχι, θέλω να ξέρω. Με το Ευαγγέλιο, τι γίνεται. Φιλάω ή ε, ε, ε, ε, ε, Φυλά, δεν παθαίνει τίποτα με στην εκκλησία. Δεν Α, έτσι, από πριν που ήσχε. Όπω και με τον αγιασμό. 2.000 χιλιάδε χρόνια και τα λοιπά. Άμα ρίξω αγιασμό πάνω. Ναι. Έχει ο Βελόπουλο ένα καλό που είχε έναν ισχυμένο <laughs> Αγιασμικών. Ένα που δεν το... έχει βγει ακόμα. Ε. Δεν έχει Α, βγάλει, Είναι φαντάζομαι. ένα που έχει ζεσταίνει λέει τσίπουρο με ζελατίνη. Πώ λέγεται, το αυτοκρατορικών. Όχι, και αγιασμικών. Όχι, αγιασμικών. Ναι, ναι. Και το βάζει εκεί είναι όλο ο κόμπλε. Δεν έχει. Επίση, κοινωνία θα γίνεται τώρα που ανήκουν εκκλησίε. Ναι, θα γίνεται. Με το... πλαστικό ή με το μεταλλικό. Με το μεταλλικό, κανονικά. Ah. Δεν μπορεί τίποτα από αυτά. Αυτά θα γίνουν. Η κανονικότητα. Από 17 Μαίου θα τα έχουμε όλα αυτά. Ah, Ανίουν okay. εκκλησίε. Λειτουργίε χαμό. Δηλαδή 21 Μαίου τα Γιού Κωνσταντίνου. Εμεί έχουμε στην Ιλίουπολη και Λίλλη Κωνσταντίνου, χαμό θα γίνει. Λιτανίε, κανονικά όλα. Στη Λιτανία πούμε. Ναι, ναι. Συναβλίε δεν μπορούν να γίνουν όμω. Όχι, δεν είναι <laughs> τώρα. <laughs> <τίσσα>. <laughs> Μετά τι 12 το βράδυ δεν μπορεί να πα. Αν την πόλη κανονική τη εικόνα, μέχρι τι 12. Υγύρι, πρέπει να σταματήσει 12 γιατί τελειώνω. μετά ο ιός κάνει πανηγύρι. Ναι, Ό,τι μαλλί τη πάμε με τι 12. Μαλί τη ναι. δεν έχει μετά τι δεν θα υπάρχει το μαλλί τη γιατί είναι ευπαθή ομάδα oh. τη <laughs> το δέχομαι. Σα <laughs> το, <δέχομαι, laughs> το δικό σου. Από ποσά να το δέχομαι, το δέχομαι, το δέχομαι. περνάει. Από μένα 10 που λέμε και τέτοια. Πάνε όλα αυτά. Οπότε αν παράσταση ναι, mm. έχει εγκριθεί. Κόλα έτσι. Χαμό θα γίνει. Μπαίνω μέσα για γυαλίδε. Κανονικά, όλοι κανονικά. Ο... Φιλιόμαστε, καλλιεργοζόμαστε ναι, ναι, ναι, ναι. όλα. Πε στον Μπακογιάννη Λιτανί. όλα αυτά. λιτανίες μπλε. Θα κάνουν μια παράθεση. Λιτανίε μπλε. Πε το έτσι. Θα πάρει τον Μπακογιάννη όλα αυτά. Όλα μαζί. Θα σου πω γιατί έχουμε Μπακογιάννη. Δεν είναι τότε. με Μητρόπολη Όχι, όχι. Μπακογιάννη είναι αρμόδιο. Ο οποίο Μπακογιάννη, by the way, έχει κάνει μια δήλωση για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να σα πω μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Όποτε ακούτε, οποιονδήποτε πολιτικό ή όποιον πολιτεύεται. Να λέει το εγώ, αλλάζετε site ή αλλάζετε κανάλι. την Πομπακοδιάδηση. Δεν Υπάρχει. πιστεύω να είναι ανακόλουθος και να πει κάπου για εγώ και τέτοια. Α. Όχι, κρατάμε αυτή του τη δήλωση. Α. Θέλει να σηματοδοτήσει κάτι αρνητικό όταν ακούς κάποιον και να λέει συνέχεια εγώ, εγώ, εγώ. Ε, είναι κάτι πάνε, πάνε, αρνητικό. Εγώ ξέρω πώ μπορώ να φέρω επενδύσει στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω πώ μπορώ να φέρω δουλειέ. Ναι, εγώ. εγώ μπορώ Ο να μετατρέψω τη Νέα Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κεντροδεξιό κόμμα. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ. Ναι, εγώ. Ξέρετε, εγώ έχω την, την, την άνεση να μπορώ να κυκλοφορώ στην, στην κοινωνία. Βεβαίως, εγώ. εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξη. Ναι, εγώ. Και εγώ προχώρησα σε δικέ μου προσωπικέ σκέψει και να ναι, εγώ Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ να αλλάξουμε κανάλι, μην αλλάξετε σταθμό. Το είπε ο δεν χρειάζεται Αντικά να το πειράσει. Αν την το κάνει στο θείο του. Όχι, όταν έκανε αυτή τη δήλωση δεν φανταζόταν. Ε, αυτό... Δεν ήξερε, είναι παλιά δήλωση. Ε, γι' αυτό Αλλά το. πήγε τι αρκούδε προχθέ να τραγουδήσουν απ' έξω για να τα βρούνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. ξέρω. Τι Δεν το πήγε απ' έξω. Όχι, καλέ. Την ταλή καλέ. Κάτι καρότσι, κάτι... ε. ε. Όχι, εντάξει. Ε, έλεος και εσύ, αμάντια. Αυτοί οι καλλιτέχνε, άλλον. Ζηλεύει ένα άλλον. Τι πήγα εγώ. Την άσχησε. Τι έχω να πω. Καταρχά, τα λαϊκά θα τα έλεγα καλύτερα. Τα πιο ωραία λαϊκά. Τα πιο ωραία λέγα. Λέγα. Τα ένα. ένα. Δύο. Δεν θα τα τραγούδαγα ποτέ μπροστά από τον Κυριάκο. Ε, Καλό, ο Κυριάκο βρέθηκε μπροστά. Ό, δεν βρέθηκε τυχαία <laughs> πέρναγε και ένα Κυριάκο. <laughs> Καλέ! Α! <Είπε> Κυριάκο! <laughs> τα πιο ωραία λαϊκά. <laughs> δεν το λε. Ναι, δηλαδή, αυτή όχι. είναι η απάντηση επίσημη στον Γκραουνάκη που θεώρησε ότι βιάστηκε δε, το έργο δε, του μπροστά δε, στον ε, Πρωθυπουργό. Αξί, αυτή τώρα. είναι ότι παίρνει ένα Πρωθυπουργό μπροστά. Μα, τι απαγορεύουν οι Πρωθυπουργοί να ακούνε τραγουδιά. τι, ένα καλλιτέχνη γράφει ένα τραγούδι. Χάνεται αυτό, μετά φεύγει από τον καλλιτέχνη. Γίνεται κτίμα του λαού, του Πρωθυπουργού, του Γραμματέα, του οποιοδήποτε. Mm. Τι είναι αυτά τώρα. Μα απαγορεύουν να ακούμε και τα λαϊκά. Ή θα Στο Μέγα Μαξίμουνε. Ναι. Τι α, την άδεια του. Του Συμφθέτει? κάθε συνθέτη. Ε, συγγνώμη, να αλλά είναι δικό, τα του. Είναι είναι δικό του τραγούδι. Όταν δικαίωμα. το γράφε, να βάζει όρους ότι θα το ακούει ύστερα ο... από την έγγραφη «Αδιά μου. Φεύγει το τραγούδι, χάνεται. Mm -hmm. Εδώ κα... mm -hmm. λέμε εμεί μια πολύ ωραία εξπνάδα. Mm -hmm. Την παίρνει κάποιο και κάνει ό,τι θέλει. Κατάλαβα, κατά κατάλαβα. Κατά. Θα είσαι κι εσεί στην αυλία με την Άλκηστη και τον Σαββόπουλο. Ο Σαβόπουλος παίρνει εκπομπή στην τηλεόραση. Ε, Ποιο τα ε, καλέσει το γύρευε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. <συμίσεις> Πάολα, πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω. Αποκλεί. Θα δούμε. Καλομήρα είναι και στην Αμερική και την μπορεί να έρθει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ε, Καλομήρα, Πάολα και άλλοι στην Πρωτοψάλτη θα μπορούσαν ε, Εγώ προτείνω. Ε, καλά, εντάξει, πρότεινε. Γιατί Κατα... καταγράφεται. Θα πάμε λίγο ο Λεβέντη να μα προσγειώσει στα σοβαρά τη υπόθεση. Ποιο Λεβέντη. Ο Βασίλη. Ο Βασίλη Λεβέντη. Τον ξέρει τον Λεβέντη. Τον ξέρω, βάλε Βασίλη Λεβέντη γιατί τρίβεται να ακούσει την κλασική απάντηση. Αν κρίνετε εσείς στη Θεσσαλονίκη ότι καλώς δεν ψηφίσατε Λεβέντι, καλώς δεν ψηφίσατε Λεβέντι και καλώς ψηφίσατε αυτόν που πουλάει αλυφές και κρέμες και θεραπεύει όλους τους πόνους του σώματος, αν πιστεύετε εσείς στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει σχέση ποιότητας μεταξύ Λεβέντι και αυτού που ψηφίσατε, ξαναψηφίστε. Και εδώ έχουμε ένα ανέβασμα πάρα πολύ ωραίο. Ξέσπασμα, εκεί που μιλάει πολύ ηρεμά, πολύ μαλακά. Τάκ, ξεφεύγουν κάποιε λέξει. Και κάνει εδώ τη σύγκριση του εαυτού του με τον Βελόπουλο. Με τον Βελόπουλο. Ότι είμαι καλύτερο. Όχι, δεν μου ο Λεβέντης ε? Νομίζω αδικείται και ο Βελόπουλο με αυτή τη σύγκριση. Είναι δύο κορυφαίοι. Ναι, δύο πυλώνες, δύο πυλώνες, πυλώνες ας πιλώνες, τις Ναι, δύο πυλώνε, α πούμε. Σάτιρα. Ναι, ναι. Και πια πολιτική. Αν είναι πλεονασμό. Υπάρχει πολιτική που είναι σάτιρα. Ναι, δεν θα τα ισοπεδώνουμε εδώ. Αυτά όχι, που, όχι, όχι. Αν είμαστε, αν είμαστε στο χυλόν τα... του διαδικτύου, βεβαίως, όχι βεβαίως. εδώ. Για το ether έχουμε... topper. Εδώ έχουμε σα ακούνε. Κάτε το ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube οφείλει και, και ακροατές του ραδιοφώνου που έχουν μια επάρκεια. Το site υπάρχει. Υπάρχει. <laughs> Μια μέρα έπαθε κάτι συνήθω. Καλάκα <laughs> ημέρα δεν πήρα. Ε, ε, τι, τι έγινε, έγινε? αυτά. Το δάμα θα βάλει μου και το κέμα. Καλικό μα. Ηλία καλή. <laughs> Ηλία βίσκο. Ηλιά βίστον τελικά. Έμα τώρα. Ναι. Και συνέχεια όλα πρέπει να υπάρχουν στην ενέργεια. Ναι και, και, και καλά και όλα να είναι καλά επειδή είναι ίντερνετ και υπάρχουν τα πάντα. Τώρα που φτάσαμε στα τεχνικά, ο πρωθυπουργό έκανε διάγυρο προσθέτει, έχει κάνει πολλά εγκέλματα. Και έχουμε δει πολλού να κάνουν διαγγέλματα. Yeah. Και τους βλέπουμε να κοιτάνε την κάμερα, εμάς δηλαδή, την οθόνη μα, και να τα λένε απ'έξω. Α, ε, τα καλά. Αυτό είναι ένα Όπως μηχάνημα. Όπως κάθε ηθοποιός. Όπως και οι εκφωνητές των δελτίων, παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων, κοιτάνε την κάμερα και... Ένα συνείδηση. Τον και τα λοιπά. Δεν είναι ακριβώς απ' έξω. Υπάρχει μια κλεψιά, ένα τσίπ που, που λέγεται κιου που είναι πάνω μηχάνημα. στην κάμερα ναι. και τα βλέ, βλέπει τα γράμματα, τα διαβάζει. Όσο κοιτάς το φακό, Αυτό τρέχουν το, και τα γράμματα. Το κάνουν δεκαετίες τώρα. Όλοι οι Και αν δείτε γέτες και στο, στο, στο, στο, στο Sky, το χειρίζονται και με το χέρι του. Στο Sky, ναι, δεν έχει σημασία. Ε, το κάνουν δημοσιογράφοι. Όχι, γιατί με ρωτάνε οι διάφορες. Διάφορες. είναι αυτό που κρατάει η παρουσιάστα ναι, και πέφτουν, διάφορες, γυρνάει το OtoQ αυτό κάνει. Το OtoQ με το πόδι είναι το OtoQ στο sky και ναι. με το χέρνη εικόνε. Με το από εικόνας, Αλλά ναι. δεν έχει σημασία. Το έχουμε δει σε ηγέτε. Τι πράγμα και αυτό. Για 45 χρόνια. Πρέπει να ξέρει οδήγηση. Ναι, εντάξει. Κάτι πρέπει να ξέρει. <laughs> κάτι πρέπει να ξέρει. <laughs> κάτι πρέπει να ξέρει. <laughs> σωστό. Λοιπόν, είδαμε τον Κυριάκο προχτέ, διάβαζε το OtoQ. Δεν κακό. Έτσι είναι. Του βάζουν το κείμενο, το γράφει όπω το γράφει στο world. Το περνά μετά στο OtoQ και το διαβάσει. Δεν ήταν έτσι αποστόλοι Τι ήτανε Θα ακούσεις τώρα Αφήστε που και ο Μιτσοτάκη Έκανε ότι δεν διαβάζει Αλλά από ό,τι είδατε το μάτι του έπαιζε δεξιεριστερά ε, Διάβαζε στον απέναντι πίνακα του Είχαν πίνακα με την ομιλία του Απέναντι σε προβολή Και διάβαζε Αν δείτε το βλέμμα Μιτσοτάκη στο διάγγελμά του Διάβαζε κείμενο από πίνακα απέναντι Γιατί και, και ένα-δυο στιγμέ, Είπε την επόμενη λέξη. Αντί να πει την προηγούμενη λέξη. Αυτό συμβαίνει σε όσου διαβάζουν. αποκάλυψη Τι αποκάλυψε. Μεγαλύτερη και από το Ιωάννη. Συγκρέφτη αποκάλυψη. Του βασιλείου Πού το βρήκε ο σατανάς Ότι έχουν πίνακα το πίσω τι έχει έναν τελακουρά <laughs> Και διαβάζει <laughs> τον τελακουρά απέναντι ο Κυριάκος ε. Μια εικόνα χίλιε λέξεις ε. Να τα κύριε. Με βάση αυτά που είπε την Κουέρνικα διάβαζε Αν διάλαβε την Κουέρνικα πινά... διάβαζε Αλαντάλλων ρημαγμένα όλα πεταμένα Πόδια, χέρια, άλογα Λοιπόν αλλά εννοεί πίνακα σχολείου Προφανώς ο Λεβέντης, μαυροπίνακα. Θεωρεί ότι <χει> τα γράφουν από πίσω. Τύχνη μαυροπίνακα. Κυμωλία. Και είναι κάποιο που τα γράφει με κοιμωλία και τα λέει. Τέλο πάντων. Και, διαβάζει... και έχει τον επιμελητή. Έβρεξε το σφουγγάρι. <χει> όχι. Πώ θα <χει> τα πει ο <χει> Πρωθυπουργό. Και σταμάτησε κάποια στιγμή γιατί έβλεπε το κείμενο του απέναντι. Έτσι το έχει στο νου Και είπε την παρακάτω λέξη. Και είπε την παρακάτω λέξη και έτσι και έβγαλε συμπέρασμα και κάνει αποκάλυψη. Εδώ ο Λεβέντη. Αλλά βγάζει και συμπέρασμα. Ναι, όχι. Ακούσει τώρα <χει> το Τώρα είναι το συμπέρασμα. Δηλαδή μα δικούν άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να βγουν 5-10 λεπτά. Να μιλήσουν μπροστά στο λαό τη γλώσσα τη καρδιά του. Ίσως γιατί δεν έχουν καρδιά, ίσω γιατί του κόβεται η γλώσσα, όταν βλέπουν απέναντί του το λαό. Δεν ξέρω το λόγο. Προφανώ είναι ακαρδί. Όποιο έχει το κιού, είναι ακαρδό. Άκου τι συμπεράσματα έβγαλε. Ξεκινά από την. Μοναδική σύγκριση με τον Βελόπουλο, όντω. Πραγματικότητα. Καταρχά, ο Βελόπουλο θα έχει ένα χειρόγραφο του Ιησού απέναντι. δεν θα έχει ο το κιού αυτέ εδώ. 60 ευρώ η χειρόγραφη, 60 ευρώ για μισή ώρα χρήση και θα είχε, και θα έλεγε φαλονικά, ξέρω εγώ, διαβάζω θα... το πρωτότυπο ενώ ο Κυριάκο του τα γράφουνε τα λέει με του πίνακε το απέναντι γιου, με τους πίνακε απέναντι, να πω πίσω εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου είναι γεμάτο πίνακες Κυμολία η να δεις, πινάκων, κυμολία, ο σπόγκος, χαμός, ο σπόγκος, ο σπόγκος, που λέγαμε πήγαινε πλην το σπόγκο. και καλά είναι αυτό, μην είναι τα άλλα με τους Μερκαδόρου που βρωμάει κιόλας Α, ναι, και κάνε ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό που στο ελληνικό σχολείο είχαμε κοιμωλία και στα γαλλικά είχαμε το καλό. Είχαμε το μαρκαδόρο και το λευκό πίνακα. Ήταν ε, μεγάλη άλλο πράγμα. Ιδιωτική πρωτοβουλία, αγαπητέ. Άλλο, δεν τα θέλετε, ε, θέλετε. θέλετε. Λοιπόν, το... κλείσε <laughs> τα σχολεία τώρα. Ή <laughs> ναι. τηλεεκπαίδευση κτλ. Ούτε πίνακα, δεν έχει τι χασομάρε. Τίποτα, <laughs> τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Βασίλη Λεβέντη, με αυτά τα κριτήρια και με αυτή την οπτική για τον κόσμο και την εξέλιξή του, βγάζει συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει στη ζωή. Γιατί είναι πολιτικό αρχηγό. Ήταν στη Βουλή, ψήφισε με κάτι τέτοια κριτήρια. Και με αυτή την αίσθηση του τι γίνεται στον πλανήτη και πόσο έχει προχώρησει. Είναι πίνακα πίσω από τον κύριο ε, είναι τώρα τώρα, τα, τα ξένα κέντρα, είναι η νέα τάξη πραγμάτων τα επιβάλλεται. Οι Αμερικάνοι που τον φάγανε, οι τα και, και υπόλοιπα, Λοιπόν, σαν σήμερα σαν, σήμερα. σαν σήμερα, το 44 Πραγματοποιήθηκαν εκλογέ στην Ελλάδα, το 44 εν μέσω κατοχή. Στην ελεύθερη Ελλάδα βεβαίω, για να βγει το Εθνικό Συμβούλιο τη Ελεύθερη Ελλάδα που μετά έβγαλε και την, την ΠΕΑ. Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση. Πήρε μέρο ένα εκατομμύριο-οχτάκοσι χιλιάδε ψηφοφόροι. <Συφί> Στην ελεύθερη Ελλάδα, όχι στα, στα βουνά πάνω. Πρώτη φορά τέτοιε εκλογέ και για πρώτη φορά συμμετείχαν οι γυναίκε. Οι είναι η πρώτη φορά. Γιατί υπάρχει ένα αφήγημα. Το 1953 Δεν είναι, όχι. Οι πρώτε εκλογέ, έτσι θέλω να το παρουσιάζουν. Οι πρώτε εκλογέ που η γυναίκα ψήφισε, που λίγο πριν η γυναίκα κρατούσε και όπλο. Έχουν γίνει τότε Φόνησες. οι αντάρτισε. Ναι, δεν πειράζει. Για καλό ήταν. <laughs> λοιπόν, <laughs> πώς γράμμαδια μάτια τη φώνησε. Έτσι. Μαζεύτε τον κάποιον. Λοιπόν, έγινε <laughs> σαν σήμερα. Έγινε σαν σήμερα όλο αυτό. Εκλέκτηκαν 180 εθνοσύμβουλοι. Ενώ στο Εθνικό Συμβούλιο μετείχαν επίση και 22 βουλευτέ που είχαν εκλεγεί το 1936 από τη βουλή του 1936 του και σαν σήμερα για σαν ναι. σήμερα η καλύτερη στιγμή νομίζω η καλύτερη εικόνα θα μάθεις τώρα περίμενα ένα χρόνο μετά η καλύτερη εικόνα θα συμφωνήσεις είναι μια εικόνα που <σίλωση> ε, μας κάνει πάρα πολλούς να νιώθουμε πολύ όμορφα, να το πω έτσι πολύ απλά και κάποιους άλλους είναι φιάλτης, σαν σήμερα λοιπόν η κόκκινη σημαία υψώνεται στο Reichstag mm, ναι, 30, 30, ναι, ναι, ναι. 30 Απριλίου του 1945, την ίδια μέρα αυτοκτονεί και ο Χίτλερ, μαζί με την Εύα Μπράουν την προηγούμενη <σίλωση> μέρα. Ναι, <κι> <σίλωση> εγώ, <σίλωση> είχαν παντρευτεί τα παιδιά την προηγούμενη ημέρα να προλάβουν ένα γαμήλιο κάτι Ο Γάμο έγινε εκεί όπως θα γίνεται από εδώ και πέρα σε συνοπτικό και με πολύ Παμά στενό τίτλο. Πλέξη κλάση ήταν, <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> Αν είχε πλέξει κλάση, μπορεί <laughs> να κληθούν την αυτοκτονία. Λοιπόν, οπότε, σαν σήμερα, έχουμε αυτή την εικόνα. Μπήκαν μέσα οι στρατιώτε του κόκκινου στρατού, πήγαν πάνω και ύψουσαν στο ρημαγμένο Ράξταγκ το κοινοβούλιο του Βερολίνου, <laughs> που δεν λειτουργούσε ω κοινοβούλιο του Κερδού και καίει κιόλα και ε, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, το 1933. Ήταν συμβολική η... κίνηση. Οπότε, νομίζω πρέπει να πάμε ω εξή. Ναι, κόκκινο στρατό, θα δυναμώσει σιγά σιγά γιατί πάει σαν τρένο. Αυτό το τραγούδι είναι σαν τρένο. Φορτώνει. Σαν τον Άδωνη που λέγαμε πριν. Μπράβο, και σαν τον Λεβέντι. Το θα το πούμε αυτό που θέλουμε, αλλά να ακούσουμε το φόρτωμα γιατί είναι ωραίο. το τρένο πηγαίνει βλέπω εδώ στο facebook σου ναι. το Αποστόλη Παρπαγιάννης. Παρπαγιάννης τι ημερομηνία πίσω. έχεις βάλει γέννηση. Σημερινή. Σημερινή, τη σημερινή Τι τη χρονολογία όμως, με την, το, το τιμή μάλλον 45. 45. 45. Έχει βάλει ότι γεννήθηκες 30 Απριλίου του 45 Τη <συμβολικό> μέρα της νίκη των λαών Συμβολικό η μέρα, Συμβολικό. η επίσημη είναι 9 Μαΐου 9 Μαΐου και οι που έγιναν υπογραφές και τα υπόλοιπα Ο Ζούκοφ παρέλαβε και Παραδόθηκαν και και οι Γερμανοί και και τα Το πλέγκαν μου στέλνουν χρόνια, χρόνια πολλά Χωρίς να δουν το έτος, χωρίς και να δουν έτος, έτος το 45. Δεν μπορούσε Τόσα χρόνια τον ακούμε Μπορεί να είναι 20 χρόνια τον ακούμε Δεν μπορεί να είναι τέτοιο Ωραία, Είναι μια συμβολική πράξη. Θε να περάσει μήνυμα. Ε, το έχω περάσει χρόνια τώρα από όταν το δημιούργησα. Αυτό καταλαβαίνω. Ε, Θες να ε, το έχω περάσει. Το έχω περάσει ήδη. Μπράβο, καλά κάνει, το έχει περάσει. Mm. Α, λοιπόν, θα περάσουμε και τι διαφημίσει τώρα. Από να... μήνυμα σε μήνυμα πάμε. Μήνυμα μήνυμα μήνυμα σε μήνυμα και... Τι έχουν ψυχολογικά του Αθερίδη ή το μένουμε σπιταλαινό. Δεν ξέρω τι έχει προγραμματιστεί ανάλογα με το πακέτο που έχουμε πάρει. έχουμε διαλέξει. ψυχολογικά. Δεν ξέρω, θα φανεί από αυτό που θα ακούσουμε. επίσης να ευχαριστήσω το απαραίτητο, πλην όμως ελαφρώς, ενοχλητικό πλέξιγκλά. Που. Και το πλέξιγκλά. Αν είχε φωνή. Ενοχλητικό, μεν θα σου έλεγε. Τώρα είναι ο Ο Βελόπλου είναι. Ναι, έτοιμη, χάπη. Για το τέτοιο. Λέει εδώ η Αυτό είναι χάπη για το τέτοιο, γιατί είναι μήνα τέλο αναπαραγωγή. Λέει η αυτό, δράμα. Εδώ που την γνώρισε πάνω στι παραστάσει. Ναι. Αποστόλη λίγα για το γενικό γραμματέα μα. Είπα εγώ ότι είναι του κουτιού, είπα. Ναι, είπε διάφορα. Δεν σε επαναφέρει εδώ πολύ καλά. Α, ναι, ναι, και να πείτε, ίδιες. λέει ότι αύριο. Ε, Αστείο το λέει προφανώ. Να πείτε ότι αύριο το κουκουέ και το πάμε θα κάνουν συγκεντρώσει όλη την Ελλάδα. Ζήτω εργατική πρώτομαγια. Θα είμαστε εδώ. εμείς live Απαγορεύεται νομίζω αύριο. Ναι, ναι. ναι τι ναι. θα κάνει με πλήξη κλάστα, θα κάνει το κουκέ. Όχι, θα κάνει Αντί με πλήξη κλάστα. Μέτρα... Για το κοντόξιλο θα κρατάνε τα τέτοια θα κάνει... Θα έχει περιφρούρησει γύρω-γύρω. Περιφρούρησε τα έτσι πρέπει που, <laughs> που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, κάθε εργάτης που σέβεται το ρόλο του και έχει επίγνωση του ρόλου του. Αυτό θα κάνει αύριο, με προστασία του ίδιου προφανώς. Θα παραστούν και μέτρα ασφαλεία, δεν θα πάνε έτσι οι Γιούρια. Όπω έχουν ανακοινώσει δηλαδή, άκουσα και διάβασα τι ανακοινώσει του Πάμε και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνει όμω, θα γιορταστεί στην Αθήνα η Πρωτομαγιά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και έτσι να γίνεται. Και έτσι να γίνεται Αυτό και έτσι να γίνεται. Λοιπόν, Μα προφανώ. Λοιπόν, Βλέποντα το βέβαιο. Σε, σε τρει μέρε από Δευτέρα θα κυκλοφορούμε κανονικά. Καλά, το ναι, πρόβλημα κυβε. είναι η συγκέντρωση αύριο και την πάνε την άλλη εβδομάδα Τι θα έχει αλλάξει να λέει. Αυτό βδομάδα. είναι το πρόβλημα. Το η συγκέντρωση, η μήνη συγκέντρωση ή η αυθόρμητη έξω το μαξί μου δεν είναι πρόβλημα. Όχι. Η συγκεντρώση των γιατρών πρόβλημα λιγότεροι και λιγότερη. Και με μέτρα ασφαλεία, mm -hmm. εκεί που είναι ούτε ένα χάρτη, ούτε μια μάσκα, ο ένα oh, να δώσει άλλον. Και τον Κυριάκου να χαιρετάει με το ένα πόδι πάνω και το αντίθετο χέρι πάνω. <laughs> στον <laughs> αέρα, <laughs> εκεί δεν ήταν θέμα. Ο Βελόπλος είναι ό,τι πρέπει για διαφήμιση αντισύλληψη. Γιατί? Έτσι όπω τον βλέπει. Ε, τι, τι θα δει, αυτό είναι σαν κουτάκι έτσι όπω το λένε, με το plexiglass. Ορίστε τι θα πάρετε για να μην κάνετε παιδιά. Να, το δείγμα. <laughs> Ναι, Τέλο πάντων, έχει πρέπει εγώ, να για το Για να μην γίνει έτσι, πάρε ένα, πάρε ένα τέτοιο. Έχει κολλήσει με το πλέξιγκλάσιο. Εγώ διαφωνώ, διαχωρίζω πολύ. Συμφωνείτε υπό... με το πλέξιγκλάσιο. Αυτό το οποίο κοιτάξαμε είναι παθητικό και ενοχλητικό. <laughs> Εντάξει, ναι, αλλά. Το, το ευχαριστεί, <laughs> αλλά δεν είναι <το> παθητικό. <laughs> Προστατεύει όμω. Λεβέντη. Άλλο ένα Λεβέντη ακόμα. Ε, γιατί κάνει αποκαλύψει ε, για τη δυνατότητα τη κυβέρνηση να φημώσει το Λεβέντη. Mm. Να παρέχει δυνατότητα λειτουργία των κομμάτων. Αλλά όχι πάρει λεφτά, διότι παίρνοντα λεφτά ο Μητσοτάκη μπορεί να πάει στον αντένα και να πει: Σου δίνω αυτά τα λεφτά, αντένα, μην βάλει τον κύριο Λεβέντη καθόλου. Όταν πάρει λεφτά ένα κόμμα, ιδιαίτερα μεγάλο που είναι πολλά τα λεφτά, μπορεί να πάει σε ένα κανάλι και να πει: Αυτά τα 500.000 χιλιάρικα στα δίνω, τα 300 είναι για να μεταδίδει σε μένα τη Νέα Δημοκρατία και τα 200 είναι για να μην βάλει τον κύριο Λεβέντη, ο οποίο μπαίνει στο Ρουθούνη. Από όλα όσο συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, ο Κυριάκος και η Νέα Δημοκρατία έχουν θέμα με το Λεβέντη, γιατί μπαίνει στο Ρουθούνι ο Λεβέντης. Ε, δεν είναι και λίγο να έχει να Λεβέρεις στο Ρουθούνι σου. Όχι. Συγγνώμη, έχουμε δοκιμάσει άλλα και άλλα. Λεβέντη... Α, <συσχελίδι> α, δεν έχετε... <συσχελίδι> <συσχελίδι> τίποτα. <συσχελίδι> Όχι. Να απογορέσουμε και το σεξ από το Μάλιστα. Σε αυτή τη συνθητική κοινωνία μα θέλει. Βέβαια. Λοιπόν, Ωραία! Για να συνεχίσουμε. Ευτυχώ υπάρχουν τίποση, αντίδοτα. Σε κάτι τύπου, σαν εσένα, ευτυχώ υπάρχουν αντίδοτα. Και επειδή έχει γενέθλια σήμερα, <laughs> σύμφωνα με αυτό που <laughs> <σύμφωνα> <laughs> με το facebook <laughs> σου αφιερώνω αυτό που ακολουθεί, μα πάει και στο μαγκαζί. Εμεί θα τα πούμε αύριο live. Θα είμαστε εδώ κανονικά. Εργατική πρωτομαγιά εκπομπή, αργίε και απεργίε. Απεργίε μάλλον. Απεργίε. Αλλά θα κινηθούμε στο κλίμα τη ημέρα. Γεια σα.